Στοίχη 13 27 και άλλα αποστομωτική απαντήσεις. 13. Και αποστέλουν εις αυτόν μερικούς από τους φαρισαίους και τους ηρωδιανούς για να τον πιάσουν με λόγον, όπως πιάνεται το ψάρι με το δίκτυο. 14. Αυτοί δε ήλθαν και του είπαν. «Διδάσκαλε, γνωρίζομαι ότι είσαι ειλικρινής και λέγεις την αλήθεια και δεν σε μέλει δια κανένα, διότι δεν λογαριάζεις πρόσωπα ανθρώπων, αλλά πραγματικά και αληθινά διδάσκει τον δρόμο του Θεού». Είπε μας λοιπόν, επιτρέπετε ή δεν επιτρέπετε να δώσουμε εγκεφαλικών φόρων στον Κέσσερα, ναι ή όχι, να δώσουμε ή να μην δώσουμε τον φόρον αυτών. 15. Αυτός όμως αντελήφθη την υποκρισία τους και τους είπε, Διατί ζητείτε με πανουργία να με εκθέσετε εισπυρασμών ή απέναντι τη ρωμαϊκής εξουσίας ή απέναντι του Ισραηλιτικού λαού. Φέρετε μου ένα δυνάριον για να το είδο. 16. Αυτοί δεν του έφεραν. Και λέγει σε αυτού. Τι είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή που είναι αποτυπωμένα ει το δινάλιον. Αυτοί δεν του είπαν. Του Κέσσερο. 17. Και ο Ιησούς τότε απεκρίθηκε και του είπε: Δώσατε ο πίσω ει τον Κέσσερα εκείνα που ανήκουν στον τον Κέσσερα, και στον Θεό δώσατε εκείνα που ανήκουν στον τον Η στον Κέσσερα και στου Άρχοντα ανήκουν οι φόροι, ο σεβασμό και οι υποταγή στου νόμου, εφόσον δεν παραβλάπτουν τα αυτά την ευσέβεια. «Η ψυχή σας όμως και ολόκληρον το εσωτερικό σας ανήκει στον Θεό». Και θαύμασαν με Αυτόν για την απάντηση που του έδωκε. 18. Και ήρθαν προς Αυτόν οι Σαδουκαίοι οι οποίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει Ανάστασης νεκρών. Και τον ρώτησαν και είπαν... 19. Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψε εις τον νόμο τα εξής. «Εάν ο αδελφός κάποιο αποθάνει και αφήσει γυναίκα χείραν και δεν αφήσει παιδιά... Πρέπει να πάρει ο αδελφός του τη γυναίκα του και να γεννήσει απόγνων στον των αποθανόντα άτεκνων αδελφών του. 20. Ήσαν λοιπόν επτά αδελφοί. Και ο πρώτος επήρε γυναίκα και όταν απέθανε δεν αφήκε να 21. Και ο δεύτερο αδελφό επήρεν αυτήν σύζυγον και απέθανε. Και ούτε αυτός αφήκε να Και ο τρίτος το ίδιο. 22. Και την επήραν σύζυγον και οι επτά αδελφοί και δεν αφήκαν να Τελευταία δε από όλους απέθανε και η γυναίκα 23 Κατά την Ανάσταση λοιπόν όταν θα αναστηθούν αυτοί όλοι Ποιο εξ αυτών θα είναι σύζυγος Διότι και οι επτά την έλαβαν σύζυγον 24 Και ο Ιησούς απεκρίθηκε τους είπε Δεν πλανάστε ακριβώς δι' αυτό Δεν εξέβρετε δηλαδή τα ζαγραφάς Ε οποίε δεν διδάσκουν η ληστική και παχυλή αντίληψη Περιαναστάσεως όπως την φαντάζεστε εσείς αλλά ούτε και την δύναμη του Θεού καταλαβαίνετε, για την οποία τίποτε δεν είναι αδύνατον ή δύσκολον και δι' αυτό ακριβώ πλανάστε. 25. Αγνοείται δε τα σγραφά και την δύναμη του Θεού, διότι δεν ήξερε ότι, όταν αναστηθούν εκ νεκρών οι άνθρωποι, ούτε οι άνδρες έρχονται ει γάμων, ούτε οι γυναίκε δίδονται ει γάμων, αλλά είναι σαν του αγγέλου που ζουν ει του οι οποίοι ούτε διαφυσικής φυσική γεννήσεω ούτε επιθυμία γάμου έχουν. 26. του νεκρούς ότι πράγματι πρόκειται να αναστηθούν, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσέως, εκεί που γίνεται λόγος περί του βάτου, πώς του είπαν ο Θεός αυτούς τους λόγους. «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». 27. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζωντανών. Διαναλέγει λοιπόν τους λόγους αυτούς ο Θεός για τους τρεις πατριάρχας σημαίνει ότι μόλονότι προπολού ότι έχουν αποθάνει ίσαν και είναι ζωντανοί Στι λοιπόν πλανάστε πλάνην μεγάλη.